Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο Radio Άρτα στου 101.5 Είμαστε εδώ και σήμερα για να ισορροπήσουμε παρέα στον τοίχο Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση εδώ είμαστε 2 6 λοιπον και Καλημέρα Στην Κοζάνη Μέσω του ραδιοφώνου ΑΕΤΟΣ Κώστας Γκιόνις Επίγιος you know. Καλημέρα στα Σέρβια Καλημέρα στην Πτουλεμαΐδα Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Στο ραδιόφωνο του ΑΕΤΟΥ the... Καλημέρα στην Κύπρο Μέσω του ArtFM του Νίκου του Αμάραντου Καλημέρα στην Εμέα Γεια σου Νεμέα Νεμέα all... Πρέσ Ενημερώνεστε τσάκα-τσάκα και σίγουρα <Καλημέρα>, Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Εντός και εκτός των τείχων <Καλημέρα> Εντός και εκτός των τείχων μάλλον Τείχων, <Το> <Το> για σου ρε τείχε <Το> Λοιπόν κυρία μου, κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Συγκεκίνημένος και εγώ όπως και εσείς φαντάζομαι Θα είδατε την παράδοση παραλαβή στο ε, το Υπουργείο επί Εθνικής Αμήνης, Όπου ο ένας ευθυτενής Στανιαρισμένος πέδαρος Ο Αβραμό Παρέδωσε στον άλλον Πως να τον πω τώρα έτσι για, στον άλλο, στον, Στην άλλη την Καριάτιδα Την Καριάτιδα Τον άλλο πυλώνα της δημοκρατίας το Δένδια Και έτσι από τα στιβαρά χέρια του Αβραμόπουλου Και το μυαλό φυσικά, Περάσαμε στον πολέμαρχο Στον ένα και μοναδικό Δένδια ε, Πάντως αμαν το καλοσκεφτείς μεγάλε Βλέποντας την πορεία του Δένδια Στην πατριωτική παράταξη της δεξιάς <Λε> Λοιπόν τι έχει από πίσω το αυτός ο άνθρωπος ρε παιδί λέμε τώρα εντάξει μεταξύ μας είμαστε <Λε> Τι σπρόξιμο είναι αυτό ρε παιδε. Για το μυαλό του άραγε Για την ικανοσύνη του Πάπα Πού σε ρε Α, την ικανοσύνη. Είπα Ικανοσύνη Λόγω της γλωσσοπλασίας που μας δένει κάποιες στιγμές Ξεπατώθηκα στο γέλιο Βγάλαν ένα Δεν, δεν μπορείς να γελάσουμε παιδιά Βγάλαν ένα λεξικό Η Ακαδημία Ξέρω εγώ ποιο άλλος το έβγαλε ένα πανεπιστήμιο Και ο καθηγητής Ακούστε τώρα ο καθηγητής που το παρουσίαζε Γιατί πήγαν οι κάμερες Λες και λεξικό είναι μωρέ Τι είπε ο αμίμητος καθηγητής Είναι πολύ καλό λέει Είναι 3 κιλά 400 γραμμάρια ε... Είναι τρέλα Μετράνε τα βιβλία πια με το Πόσα κιλά είναι Πόσο μπροστά ήταν ο λαδιάς κάποτε Πού να το ξέρετε τώρα Για θυμό σας το λαδιά Ο λαδιάς κάποτε που λε. Νομίζω Στη... Κάτσα, θυμηθώ την οδό τώρα, δεν τη θυμάμαι. Μπορεί να ήταν και στη Χαρλάο Τρεκούπη. Είχε βγάλει όξο από το μαγαζί εκεί να πούμε πάγκου, είχε βάλει τα βιβλία. Τιγκα, βιβλία, τα βιβλία, όλα. Ό,τι βιβλίο ήθελε, έβαλε και ζυγαριέ και πούλαγε βιβλία με το κιλό. Ξέρει τι βιβλίο είχε βρει ο κόσμο τότε με το κιλό. Με το κιλό, πέντε, ξέρω εγώ, πέντε δραχμές το κιλό τα πούλαγε. Δύο δραχμές το κιλό. Βγήκε τώρα ο καθηγητή, ο οποίο ήταν από του συντάκτε αυτού του. Λεξικούτελος τέλο πάντων να μα πει ότι το λεξικό του αυτό και τον άλλον ήταν είναι 3 κιλά γραμμάρια. Πάρει, πάρει ακούτε, έχουμε καλό λεξικό. Φρέσκο, ορίστε, διαλέχτηκε. Ναι, ρε Μέχικο, βάρα. Λοιπόν που λες. αυτά τα ωραία. Και μετά από την συγκεκίνηση την οποία με βάρεσε κατά κούτελα. Βλέποντες αυτούς τους άντριδες αυτά τα παλουκάρια γεμάτα παραγεμισμένα με ξυπνάδα και, και αντροσύνη να διαδέχεται ο ένας τον άλλον στο Υπουργείο Επιτζευνικής Αμήνη ένιωσα διπλά σίγουρος αφενός μεν διότι η άμυνα της χώρας είναι στα χέρια του Δένδια αφετέρου ότι στην κυβέρνηση των Βρυξελών ένα νέο προσώπατο εισχωρεί με την ομάδα στη ομάδα Γιούγκερ, και έτσι λοιπόν θα κοιμόμαστε ήσυχοι για μια πενταετία, ξέρω, όσο γουστάρουν αυτοί τα κάνουν τα κόλβα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, δεν κάνει Τι να πουλήσει, Καλαζίδη, Δεν έχει και βάρο, δεν έχει και Να σε καλά, δε παγιδε. Καλή σημερα Τι να πουλήσει, δε κόστα. Ούτε το κορμί μα δεν πιάνει τίποτε. Λοιπόν, και μια και έλεγα που λε, Κόστα μου για το Γιούγκερ, να σε ενημερώσω ότι η Οικονομισιόν. Μα ενημερώνει ότι ξανάρχεται η ανάπτυξη. Τι διάολο είναι αυτή η ανάπτυξη, πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Πάντως αυτή τη φορά μας βεβαιώνει οικονομισιόν ότι μετά από έξι χρόνια ύφεση, η ανάπτυξη όσον νούπο δηλαδή το 2015 και 2016 θα, θα πνιγούμε. Δηλαδή τώρα κολυμπάμε με στην ευτυχία, πρώτος από όλου ο Γκιόνης στην Κοζάνη πάνω, είναι, είναι ευτυχι, ο ευτυχισμένος κολυμβητής λοιπόν αυτός έχει πέσει με βατραχοπέδηλα και κολυμπάει μέσα στην ευτυχία λοιπόν αλλά μας το βεβαιωνει η οικονομισιόν ότι 2015-2016 πάρτε αναπνευστήρες μάσκες, βατραχοπέδηλα θα κολυμπάτε στην ανάπτυξη κολυμπάτε στην ανάπτυξη μεγάλε ενώ η δική τους Eurostat χθες έβγαλε τα στοιχεία για το 2013, πρόσεξες τα δίνουν τα στοιχεία οι ίδιοι, δεν τα λέμε εμείς οι για την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας. Και μας λέει η Eurostat, αντίθετα με την οικονομισιόν, ότι το 36% των Ελλήνων ζει κοντά στο όριο της φτώχεια θα μου πει το έχετε ξανακούσει εκείνο που ίσως δεν έχετε ξανακούσει είναι ότι είμαστε στην τρίτη θέση της ενομένης ΕΕ, σου Ευρώπης φτωχών κατοίκων μετά τη Βουλγαρία και την Ρωμανία αλλά α, βάσει πληθυσμού όμως είμαστε στην πρώτη θέση και μετά είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία κατάλαβες μεγάλε δηλαδή γιατί η ευτυχία πρόκειται ε, θα πνιγούμε τελικά από την πολύ ευτυχία και πως να μην είναι έτσι η κατάσταση όταν Δηλαδή ε, πραγματικά δεν μπορώ να μην γελάω Με τα μυαλά που κυκλοφορούν στη... Σε αυτή τη χώρα <Τι> Τουλάχιστον κυρίες μου και κύριοι <Τι> ορίστε, <Τι> ορίστε, ορίστε παρακαλώ <Τι> Ορίστε καλυπέρα Μου λέει ένας φίλος τηλεακροντής Εδώ από τα δύο αυτά που μας Τσαμπούνιξες αυτή τη στιγμή Μα σέρβιρες Καταλάβαμε τι είναι ανάπτυξη Θα υπάρχει ένα κράτος με υγιείς τράπεζες Και ωραίο στρατό Λοιπόν και ένας λαός πεθαμένος Πρόσεξε ο, Γιατί σου λέω που Πάσχα Ελληνάκι με τέτοια μυαλά Τουλάχιστον όσοι ακούτε αυτές τις εκπομπές Έχετε ψιλοκαταλάβει Ή χοντροκαταλάβει τέλο πάντων ε, Με ποιον έχετε να κάνετε Επίσης όσοι από εσά είστε των άρθρων μου στο. Blog ο τείχο, στο blog αυτό που έχω. Ε, όσο να είναι, όποιο. δηλαδή, και, και, και μπει τη λύθιο να σε διαβάζοντα αυτά τα άρθρα, μια μυρουδιά παίρνει περί του αρθρογράφου. Ε, λοιπόν, χθε ε, έγραψα ένα άρθρο που λε, κάλπε αίματο. δεν ξέρω άμα το διαβάσατε, όψε το διαβάσατε, το διαβάσατε. Εκείνο όμω που πραγματικά σα προτρέπω να μπείτε να το διαβάσετε, γιατί για να διαβάσετε το σχόλιο του Σιριζέου από κάτω. Λοιπόν, το, να διαβάσετε το σχόλιο του Σιριζαίου Έχει και ένα σχόλιο Σας παρακαλώ, αφού διαβάσετε Αν θέλετε το άρθρο Διαβάστε το σχόλιο του Σιριζαίου Λοιπόν, κατάλαβες μεγάλε Ότι διαβάζοντας και αυτό το σχόλιο του Σιριζαίου Είναι τέτοια η λίγδα στον εγκέφαλο αγαπημένη μου Ελινάρα Και μου, αγαπημένη μου Ελιναρού Λοιπόν, είναι τόση η λίγδα Και δυστυχώς έχει πάρει από 100 η λίγδα. Που δε, όχι δεν διορθώνεται Ποια κατάσταση είναι διορθωθεί Ο πάτος δεν έχει πάτο Σου λέω από περιέργεια Ρίξε μια ματιά στο τι λέει το άρθρο η κάλπες αίματος Και διάβασε και το σχόλιο του συριζεού από κάτω Ε, θα, Δηλαδή σου προσφέρω γέλιο δωρεάν Που λένε δεν, δεν σου λέω κόψε εισιτήριο Διάβασε το σχόλιο του Σιριζαίου Πού πας λοιπόν Γι' αυτό ακριβώ το λόγο, αγαπητέ μου Ελληνάρα, θα συνεχίσουμε να τσαμπουνάμε αυτά τα οποία ε, μα συμβαίνουν καθημερινός Και αφού και ο φίλο τηλεακροατή κατάλαβε με το σερβίρισμα των δύο αυτών ειδήσεων, ε, τι σημαίνει ανάπτυξη και, ότι, ε, και που, σε, τι, σε τι νερά θα κολυμπήσουμε εντό ολίγου, να σα ενημερώσουμε ότι. Στο, στη συζήτηση που θα έχουν οι κεφαλές Οι μεγάλες ε, κεφαλές Όχι μόσχαρο κεφαλές Πού πάει το μυαλό σου λοιπόν, Οι κεφαλές Στο Eurogroup δεν θα βάλουν θέμα ομαδικών απολύσεων Και ασφαλιστικό Προσέξτε για να μην, Γιατί δεν θα το βάλουν Για να μην δυσαρεστήσουν τους πολίτες Τους ψηφοκουβαλητές τους Σε περίπτωση ε, Που έχουμε κλογές. Κατάλαβες Συμφωνία λοιπόν με την Τρόικα πριν τις εκλογές για πρόεδρο δημοκρατία επιδιώκουν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος Τι συμφωνία! Η συμφωνία η οποία θα γίνει έγινε καμία συμφωνία για σένα Έγινε καμία συμφωνία για σένα Βλέπεις ότι αρχίζουνε, ορίονται τα παπαγαλόνια τους Ότι θα σου κάνουνε φοροελαφρύνσεις, θα καταργήσουν τα τεκμήρια Αυτά όλα, αυτά όλα, μοσκοβρωμάνε εκλογέ. Όλες αυτές οι παροχές λοιπόν μοσκοβρωμάνε εκλογές, μοσκοβρωμάνε αλυσβερίσεις. Βέβαια κάποιοι δεν χρειάζονται, σαν το Σουριζέο που έκανε σχόλιο λοιπόν να τους τάξουνε τίποτα, είναι τόσο Ταλιμπάν, είναι τόσο Ταλιμπάν, τι η Ταλιμπάν είναι αγγελούδια μπροστά τους. Οι Ταλιμπάν μπροστά τους είναι αγγελούδια. Θα μου επιτρέψετε να σας κουράσω, να επαναλάβω, για μία ακόμη φορά ότι σε καμία περίπτωση όλοι αυτοί οι ταλιμπανέζοι εδώ οι τζιχαντιστές των κομμάτων δεν θα καταλάβουν στο μίζερο βίο τους τι κακό έχουν κάνει σε έναν ολόκληρο λαό σε μια ολόκληρη χώρα στο μίζερο βίο τους στον πεθαμένο βρωμάει θάνατο ο βίος, ο βίος τους ούτε, σε, ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν θα καταλάβουν τι σφάξιμο κάνανε σε μια χώρα και σε ένα λαό εδώ και 70 χρόνια Μουσική Πάντως να κοιμάσαι ή ησυχώς, Διότι πέρα από τις κινήσεις που γίνανε Που είπαμε ε, Υπουργεία Εθνικής Αμήνης Πήγε ο Αβραμός, το Γιούνκερ Στην κυβέρνηση κλπ Η Δοροθέα Έχετε προσέξει τον τελευταίο καιρό Ότι δεν παίζει πολύ Η Δοροθέα, ο Σόιμπλε Το έχετε αντι, αντιληβεί Αυτό το έχετε αντιληβεί Φαντάζομαι, ναι, αφού βλέπατε τηλεόραση, δε, δεν παίζουν πολύ. Αλλά πετάγονται εκεί που πρέπει. Για παράδειγμα, η φιλινάδα μας, η κυρία Μέρκελ, Δοροθέα Αγγέλα Μέρκελ, μας είπε πάρα πολύ απλά χθε, ότι η Ελλάδα είναι κοντά στην έξοδο από το μνημόνιο. Κατάλαβες, πάρα πολύ κοντά. Ναι, θα θέλαμε όμως, κυρία δοροθέα, φιλινάδα και σύμμαχό μας, και που είσαι εσύ να πούμε κουπέλα μου Να μας πεις ωραία θα βγούμε από το μνημόνιο Που θα πάμε Διότι βγαίνοντα από κάπου Κάπου αλλού πά. Εκτός κι αν μπροστά σου είναι το χάος Έτσι Λοιπόν μας έστειλε μήνυμα Στη Γαλλία, στην Ιταλία Λοιπόν ε, και τα λοιπά, Σε όλο τον κόσμο Ότι η Ελλάδα είναι κοντά στην έξοδο από το μνημόνιο Που θα πάει η Ελλάς αφεντικό Δεν έπρεπε Δεν πρέπει να τη ρωτήσουμε την κυρία Μέρκελε Να τη ρωτήσουμε. Θα μας απαντήσει λε. Η ίδια η κυρία Μέρκελ ω αφεντικό και η υποτακτική της Εδώ λοιπόν μεγάλε σου έλεγα Ότι μέσα στα προεκλογικά τα οποία τάζουνε Προχθές ε, Βγήκε και ο Μαυραγάνης Και σου έταξε ότι από το χρόνο Από το 2015 Θα καταργηθούν ε, τα τεκμήρια Και θα γίνουν φοροελαφρύνσεις Και εσύ φυσικά Ακούγοντας θα καταργηθούν Βουρ στον πατσά λοιπόν στην πατριωτική Να το ξανασκεφτείς Να τους ξαναψηφίσεις Όμως εκείνο το οποίο Δεν είδες αναλυτικά Ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα Από ό,τι ήταν Γιατί τα έξοδα Τα έξοδα που θα κάνεις Θα καθορίζουν το φόρο που θα πληρώσεις Κατάλαβες τι λογαριασμό Τα έξοδο είναι η ΔΕΗ, Ο ΟΤ, η κινητή τηλεφωνία Η ιδιωτική ασφάλεια Έξοδα κατοικίας, κολόχαρτο κτλ Έξοδα γραφείου, νοσήλια ιδιωτικών κλινικών Όλα αυτά και άλλα πολλά Θα διασταυρώνονται Και θα σου λένε μεγάλε αγόρασες τσίχλες φέτος Έλανε μεγάλε μη, Ρίξ τάξτα. Μεγάλε Όπως καταλαβαίνει, δεν είναι, δεν γλιτώνεις από πουθενά Δεν υπάρχει κενό στη μέση να πέσεις Όπως, να, να περάσεις Όπως πέρασε ο Οδησσεύς Από την σκύλα και την χάριβδη Εδώ, απ' τη μία είναι το στόμα της σκύλας βάλε. σου τώρα όποια γουστάρεις στη σκύλα Φάτσα Και απ' την άλλη η χάριβδη Λοιπόν, και πας Από στόμα σε στόμα Παρακαλώ oh. Καλή σα ημέρα And it's about to explode And it's about to ότι εκείνο το οποίο μετρομοκρατεί στην προκειμένη περίπτωση μαζί με αυτά είναι ότι από τη στιγμή που θα μπει η πλαστική κάρτα αγορών στην ζωή μας όπου δεν θα μπορείς να αγοράζεις ούτε καφέ. Λέγοντας καφέ δεν θα μπορεί, ούτε και τον καφέ θα τον πληρώνεις με την πλαστική κάρτα για να πηγαίνουν τα στοιχεία online Κοίταξε αγαπητέ μου Τώρα να μην, ξεκι... να μην γίνουμε Φατσαμπούκ εδώ και σου πούμε Οργουέλ ε, και τέτοιες μεγάλες κουβέντες ε, Τα πράγματα για τους σκλάβους Είναι προγραμμένα Τους σκλάβους τους δένανε στην αλυσίδα Τους πλακώναν στο ξύλο Μαθαίνανε τι θα κάνουν Τους πηγαίναν στις φοιτίες 24 ώρες δουλειά Αναπαραγωγή και τέτοια τα... ε, Είναι προγραμμένα τα πράγματα για τους σκλάβους Τώρα ε... Εκείνος που δεν τρομάζει αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι ή μπορούν να τα βγάλουν πέρα ή έχουν την εντύπωση ότι θα τα βγάζουν πέρα ή ότι σκύβουν με κάθε κατάσταση και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. <Κι> Για όλα υπάρχουν εξηγήσει. Για όλα υπάρχουν εξηγήσει. Αλλά αυτό το πράγμα που βγήκε... Πανηγυρίζανε. Τι ε, μουσικές, τι ταρατατζούμ, καταργούνται τα τεκμήρια και τέτοια. Το από πίσω όμως δεν σας το είπε κανένας. Με διασταύρωση λοιπόν. ΔΕΗ. Έξοδο. ΟΤΕ. Έξοδο. Κινητή τηλεφωνία. Έξοδο. Ιδιωτική ασφάλεια. Όλα, όλα. Ό,τι έξοδο. Ό,τι έξοδο κάνεις, θα διασταυρώνεται και θα πληρώνεις φόρο. Επίσης θα σου ζητάνε και τα ρέστα που τα βρήκε και αγόρασε για παράδειγμα ένα πράγμα το οποίο εσύ. Ένα γκάτζετ ρε παιδί μου. Ένα πράγμα το οποίο γουστάρεις. Λοιπόν. Όταν φτάνουμε στο σημείο με τα και τα να έχουμε έναν αμονί μάλλον πως το λένε το τον Αλέξη για πρωθυπουργό Αδαλάκας Α ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι τα ναι τα τα έχετε κρυμμένα τα λεφτά κάτω από τα στρώματα. Γι' αυτό θα σα τα πάρουμε. Ε, πόσα να ήταν κάτω τα στρώματα να πούμε. Ωπα καλώ το παιδί! Μάστα. Θα... Λοιπόν, που λε, Ελινάρα μου, αυτά που λε. Καλά, λέει ο φίλο, μα έλεγε. Αλλά όμως έχουμε ο Reuters. Ο κύριε Ρόιτερς λοιπόν μας είπε για τον Αλέξη ότι η ελληνική ελληνική αριστερά ο Αλέξης είναι η ελληνική αριστερά έτσι μας είπε ο Ρόιτερς λοιπόν μυρίζει εξουσία μυρίζει μυρίζεται τίποτα εσείς ο Τσίπρας από πυρπολιτής πρωθυπουργός ο... το Ρόιτερς θα λέει αυτά δεν σας τα λέμε εμείς δεν σας τα λέμε εμείς Εντάξει μην νομίζει κι αυτή η εξουσία εξουσία αλλά το έχουνε κάνουνε και την πλάκα τους Για ξαναμυρίστε λίγο, κάντε μια προσπάθεια Η ελληνική αριστερά μυρίζει εξουσία, η αριστερά μυρίζει Ή η αριστερά μυρίζει την εξουσία Μήπως μυρίζει η ίδια η αριστερά hey, no. Μυρίζεις τίποτα ρε παιδιά Τώρα δεν θα σας μαρτυρήσω εγώ τι συμβαίνει στο στούντιο hey, no. Αλλά η απόδειξη ότι ο καναλάρχες τρώει του λούμπες είναι ότι αυτό που παραδέχτηκε χθες κλείνοντας την εκπομπή του ότι θα πάει στο γιατρό γιατί τον πόνα και το δοντάκι όταν σε πονάει το δοντάκι τι τρως παρακαλώ του μπράβο για πες Και τι να τι κάνει; τι λίρε. Και τι να τις κάνεις, και τι να, να, να πιθάνονται και θα μείνουν να κάνει τα φράγκα, Και τι να τι κάνει εκεί, να τι κάνει τι Να έχει να τα αγκαλιά. Εγώ ξέρω έναν που κοιμά τα αγκαλιά με τις λύτε. Αγκαλιά λέμε τώρα Εντάξει <laughs> <laughs> Λοιπόν και άμα ψοφολογεί αυτό που λες Θα τις βρει Ποιος θα τις βρει λες Ο Στουρνάρας ρε θα τις βρει ρε Γλιτώνει κανένας ρε Απ' το Στουρνάρα ρε Απ' το Χαρδουβέλερ γλιτώνει κανένα. ρε Είναι και δεν πάρει καμπάρι ότι ο Χαρδουβέλερ Ο Στουρνάρας, ο Πικραμένος Ο Παπα έτσι <laughs> Αυτοί δεν είναι, δεν είναι προσώπατα Είναι τρόπο ζωή. Είναι να σου το εξηγήσω ρε παιδί μου Είναι πως να σου το πω δηλαδή πως το νιώθω δηλαδή ο τώρα είναι είναι πασοκύλα πώς να... να μπράβο το βρήκα ναι. είναι τρόπος... τρόπος εξουσίας δεν είναι τρόπος ζωής είναι τρόπος εξουσίας ο Χαρδουβέλερ <laughs> εγγάλες σε μας ο Χαρδουβέλερ αγόρι μου <laughs> λοιπόν προσέξτε τώρα Έδειξα, ευτυχώ ευτυχώς εκτός μικροφώνου αλλιώς θα μπούκωναν τα μηχανήματα Μέσα στην ελληνική βουλή για να καταλάβεις δηλαδή τώρα μιλάμε, γίνονταν, γίνονταν εργασίες τη Επιτροπή του ΝΑΤΟ Πρόσεξε και βγήκε ο Τούρκος γιατί ήταν και Τούρκος και ε, μαμελούκος μέσα εκεί ήταν διάφοροι, του ΝΑΤΟ όπως καταλαβαίνει δεν είναι μαμελούκι στο ΝΑΤΟ και ο Τούρκος βουλευτής του κόμματο εκεί του κυβερνόν Υποστήριξε ότι ο ορυκτός πλούτος της Κύπρου πρέπει να χωριστεί στη μέση. Και πώς αντέδρασε η, η ελληνική κυβέρνηση. Έλα μωρέ του τώρα μη σε κάνουμε ντάτσι ντάτσι. Εν τω η Κορβέτα, πώς τη λένε αυτή να πούμε; η ε, οι τουρκικοι. Μετά σας λέω ότι ήταν στο Σούνιο, πήραν καφέ στο Σούνιο οι Τούρκοι. Τίποτε μεγάλε. Τίποτε μεγάλε. Δεν φτάνει δηλαδή που μας παίζουνε ρολόι, κομπολόι ε, Τους πεθαμένους Έρχονται και εδώ μέσα και μας κάνουνε πλάκα Ποιος να αντιδράσει Ο πατριώτης Μπουμπούκος Έλα ρε μπουμπούκο, Το τρίο να ζεστούντσες Αλλά καλό Χαααααα, α, α, α. Α, α, α, διότι ο τηλεακροατή με πήρα από τη μούρη. Τι λε, ρε μου λέει, Θυμάσαι προχτέ που θα στέλναμε μια φρεγάδα κάτω στο, στην. Φρεγάδα, ρε Φρεγάδα, οι δικέ μα είναι φρεγάδε, ρε. Δεν Λοιπόν, θα Τα στέλναμε κάτω στην ΑΟΖΙ, εκεί που κάνουν κόλπα οι Τούρκοι. Ε, τη γυρίσαμε πίσω τη φρεγάδα. Γιατί λέει να μην στεναχωρηθούν οι σύμμαχοι και οι φίλοι στο ΝΑΤΟ Ρε μάγκα Γιατί πάμε με την Όπι στην συνέχεια Γιατί τσίγκινο βρακί φοράμε δεν φοβόμαστε τίποτα Λοιπόν μου λες αυτά που λες τα πατριωτικά Αλλά με σκιάζεσαι όπω σου έλεγα χτες έχεις το τρίο ναζιστούντζες τώρα Στη πατριωτική δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία Γιατί έγινε βουλευτής και ο Πλεύρης Ήτανε πρώτος επιλαχούσα, δεν πρώτος επιλαχών <laughs> Α, ναι. και τώρα έχεις το τρίο ναζιστούντζες ποιο είναι το τρίο ναζιστούντζες Πλεύρης Μπουμπουκος Βορύδης ανάμεσα έχεις το τρίο ναζιστούντζες η πατριωτική παράταξη στις δεξιάς έχει το τρίο ναζιστούντζες μεγάλε πρόσεξε τώρα. η δικαιοσύνη είναι ένα πράγμα σαν τον ΒΟΑ πως είναι ο, βο... ο Ανακόντας εξαπλωμένος ο Ανακόντας κι κοιμάται, είναι σε σενάρια γιατί έχει φάει τον άμπακο. Ο ανακόντας τρώει μέχρι ένα βόηδι για να βόειδι. να βουλευτή ολόκληρο τον καταπίνει. Βόειδι ολόκληρο τον κραπ τον καταπίνει. Και μετά πέφτει σενάρια να πάω με το φα. Μετά κάποια στιγμή ξυπνάει. Κραπ, ξυπνάει. ξυπνάει. Λέει θέλω να φάω. Κάπω έτσι λοιπόν, σαν τον Ανακόντα και τον Βόα, είναι και η ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί σου το λέω αυτό. Λοιπόν, όταν το σύστημα απαιτεί να ξυπνήσει, ταράζει το Βόας, η δικαιοσύνη δηλαδή, και ξυπνάει. Η ισαγγελέας του Αρίου Πάγω κυρία Γκουτζαμάνη, Γκουτζαμάνη, διέταξε τους εισαγγελείς όλη της χώρας να παρέμβουν στα σχολεία που είναι υποκατάληψη αν υπάρχουν, προσέξτε περιπτώσεις, εξεζητημένης εγκληματικής συμπεριφοράς ανηλίκων και να ερευνάτε εάν υπάρχει παραμέληση από τους γονείς έτσι ώστε να τους ασκείτε ποινική δίωξη. Αυτά συμβαίνουν, αυτά συνέβησαν χθες. Στην Ελλάδα Σιριζέ επανέξυπνε προοδευτικάτζα. Ας τους δεξιούς τώρα. Απευθύνομαι σε σένα επαναστάτη. Άκουσε την κυρία Κουτζαμάνι, τι είπε. Πρόσεξε να στο επαναλάβω ρε γατόπαρδε. Ρε γατόπαρδε. Με την Παλαιστινιακή μαντήλα και τις συναυλίες στην ΕΡΤ να στο επαναλάβω. Να διέταξε στου εισαγγελεί όλη τη χώρα στα σχολεία υποκατάληψη να ερευνούν εάν υπάρχει παραμέληση από του γονεί και εξεζητημένη εγκληματική συμπεριφορά των παιδιών, των ανηλίκων, των μαθητών που, που σηκώθηκαν και είπαν όχι άλλοι, όχι άλλο κάρβουνο, Μα έχετε φάει τα σκότια. Μεγάλε και μέχρι την Κυριακή. Όλοι οι μαθητές που, ε, που ήταν έξω, λοιπόν, ε, από το μάτι του νόμου και λοιπά, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Από Δευτέρα, λοιπόν, με το που αντέδρασαν στην εξουσία, μέχρι την Κυριακή ήταν όλα εντάξει. Από τη Δευτέρα που αντέδρασαν στην εξουσία, ελέγχονται οι μαθητές μας. Είναι Έλληνες μαθητές. Ρε προοδευτικά, ρε, η διέταξη εισαγγελέα Κουντζαμάνη, οι μαθητές μας, οι Έλληνες μαθητές μας, να ελέγχονται για εγκληματική συμπεριφορά. Και να κινδυνεύουν οι γονείς τους με ποινική δίωξη Καταλαβαίνεις μεγάλε Δεν έκανε ποινική δίωξη στο Μπουμπούκο για αυτά που λέει Δεν έκανε ποινική δίωξη στο Μπουμπούκο στο Βορίδι, Στο Σαμαρά για αυτά τα οποία κάνουν Που σκοτώνουνε Σκοτώνουν είναι σκοτώνουν δουλοφόνοι Και κάνει διατάσει η κυρία Κουτζαμάνη Λοιπόν εξεζητημένη εγκληματική συμπεριφορά των νέων των παιδιών Των παιδιών σου ωραία Τσίριζα Ας τους άλλους σου είπα την πατριωτική δεξιά Αυτή μια ζωή στο κόλπο ήτανε Για σένα ρε μιλάμε Ρε πασοκοκύλα ΣΥΡΙΖΑ για σένα μιλάμε Για σένα ρε τραβαρά κάνεις και μια συναυλία Ρε από απ' την έρτρε Που το παίζεις και προοδευτικός Λοιπόν Έτσι λοιπόν έχουμε Και εκείνο εκεί το πράγμα Που ξεμπούκαρε απ' το βόθρο Του μπόμπολα που λέγεται Θεοδωράκη, Και ποτάμι να σου λέει ότι τα σχολεία στέλνουν λάθος μήνυμα στους μαθητές. Τα κλειστά σχολεία στέλνουν λάθος μήνυμα στους μαθητές, διότι δεν είναι τα καλά παιδιά του εξουσιαστή, όπως είναι το... ο αρχηγός του ο Θεοδωράκης, ο Νέσε ναι Όλα, αυτό το παιδάκι της εξουσίας, αυτός ο προσκυνημένος, τον οποίον βάλαν μπροστά για τους λόγους που βάλαν. Επαναλαμβάνω Σιριζέ, σε σένα, εσύ είσαι ο προοδευτικός, σε σένα τον τον δεξιούλη, τώρα. Το παιδί σου, το παιδί σου ωραία Παρακαλώ Λοιπόν μου λέει ένα φίλο εδώ πέρα Αλίμονό μας λέει όταν τα παιδιά μας Οι εισαγγελίσεις της Ελλάδας Τα παιδιά μας μόνοι 16 χρονών 17, 15, 14 είναι εξεζητημένοι εγκληματίε. <ΤΡΟΟ> Πάντως μεγάλε θα σου πω κάτι Ένας εξεζητημένος εγκληματίας Αφού τον έχεις στο μάτι από τα 18 και μετά Ό,τι και να σου κάνει Ό,τι και να σου κάνει είναι δικαιολογημένο Και μετά φέρε όλα αυτά τα ξέκολλα Τους ψυχολόγους στην τηλεόραση Να σου εξηγούνε τη συμπεριφορά του. Ρε, <Ρε> Σιριζέ ε, <Ρε> <Ρε> <Ρε> <Ρε> <Ρε> <σίγγεσσα>. Σε σένα δεν μιλάμε Με την Παλαιστινιακή Μαντίλα μα <Ρε> Και το Πανόρε! Το παιδί σου ρε το λένε εξεζητημένο εγκληματία. Και ο, γονείς, ο γονιός θα πάει λέει φυλακή. Ρε καταλαβαίνει. Άμα καταλάβαινες ελληνικά θα μου γράφες και τέτοιο σχόλιο. Ναι δεν θα καταλάβαινε. <laughs> δεν κατάλαβες. <laughs> Έλα ρε εξεζητημένο εγκληματία. Ρε η νεολαία της Ελλάδας η οποία αυτή τη στιγμή είπε δεν πάει άλλο με τα καμώματα των φασιστών. Οποιοδήποτε χρώμα τους κυβερνάνε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Των ναζιστών. Τη συγκυβέρνησης και τη αντιπολιτευόμενη. Τη Τι θέλω να πω. Τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Λοιπόν, λένε τα παιδιά εξεζητημένους εγκληματίε και απειλούν τις γονείς, τους γονεί με φυλακή και δεν κουνιέται φίλο μεγάλε. Σήμερα σίγουρα θα μιλάνε για τα κολομέρια τη τάδε. Λοιπόν, στι τηλεοράσει και θα, τα Victoria Secret να πούμε τα γελούδια και τα τέτοια, τα σουτιένια να πούμε και τους βυζόκολους όλους με τους οποίους μας έχουνε αλληκάνει να αληθορίσουν. Και σε ρωτάω εσένα τώρα. <Τι Τι Τι δική> ποια Η <Τι> <ποιά. είναι. Τι> τραγουδίστρια <Τι πέθανε <ρε. Τι> Παρακαλώ. <Διμήσι> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μου λέει εδώ ο καναλάρχης Η Δούκισσα μου λέει πρώτη το, η πρώτη είδηση θα είναι ότι η Δούκισσα βγει και χωρίς βρακή Ρε πέθανε του λέω είναι η τραγουδίστρα η Δούκισσα Όχι μου λέει είναι άλλη η Δούκισσα αυτή Είναι μοντέλα, καινούργια μοντέλα Είναι καλή Είναι εντάξει ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο καναλάρχης σαν του λούμπα την βλέπει η Δούκισσα Φρυμό <Διμώ>, μεγάλε αυτά που λες. Αυτά μας είπε και ο Ποτάμις Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο Οι ασφαλίτες Κυρία μου και κυριέ μου Λοιπόν Να ε... Κάνω, Να Να ξεκινήσουν Οι ασφαλίτες του συστήματος Να αρχίζουν να Βγάζουν το παντεσπάνι τους Τέσσερις μαθητές προσήκθησαν Κατά τις βραδινές ώρες Στο χολαργό τους έκαναν έλεγχο λέει, οι άνδρες της ασφάλειας ήταν έξω από το σχολείο. Δύο από τους μαθητές πανικοβλήθηκαν γιατί δεν είδαν περιπολικό αλλά συμβατικό όχημα. Σου λέει, καταλαβαίνεις το μυαλό των νεαρών πάει κι αλλού. Εντάξει, απαγωγές, όργανα και την κομπάνησαν και τα παιδιά τα παιδιά πολλές μεγάλε. Και διάφορα άλλα τέτοια. Μεγάλε το σύστημα... Ξέρει τι μου αρέσει με σένα ρε Μεγάλε. Καλά, δεν μιλάμε για το Παχιόκ μεγάλο μιλάμε για το Σιριζέο Μιλάμε για το Σιριζέο ο οποίο σίγουρα, όταν μαθαίνει ειδήσει από το Γκυμ, τον Μπουμπούκο, του Γκυμ, ρε από την Κορέα, σίγουρα γελάει. Κατάλαβε, Μεγάλε. Α την έρτρε, παιδί μου, στην έρτρε ξαναπήρανε όλου και τα όργανα τα πήραν, τα μαζέψαν τα τσέλα, τα βιολοντσέλα εκεί, τα τα Εδώ ρε, το παιδί σου, ρε εγκληματία το λένε, ρε. Ποιος να αντιδράσει, ρε, ο δεξιούλη. Ο, ο, ο, ο, ο, ο βολεμένο χρόνια δεξιούλη. Λοιπόν ο νικητής Εσύ ρε που είσαι ρε Έπρεπε σήμερα λαφαζάνιδες Τσίπριδες, όλαφες οι κεφαλές Οι κεφαλές του, του ΣΥΡΙΖΑ Έπρεπε όχι να γυρνάνε Από κανάλι σε κανάλι Να πάνε στον πρόεδρο της δημοκρατίας Και να του πούνε πάρ την πίσω την κυρία Κουτζαμάνη Για να μην γίνει της Ρεπούση το κυκλίδωμα Κατάλαβε μεγάλε Αρακαλώ Έλα όπως τους <Τι> <Τι> Έχουμε χάσει την μπάλα, ναι Έχουμε χάσει την μπάλα Να είσαι καλά, να είσαι καλά Μην το ξαναπες μου λέει ένας φίλος Τι είναι αυτή η αριστερή μου λέει είναι αυτή Ε, μου, Επειδή το σύπω και ο Ρόιτερς, ο Μπαρμπαρόιτες αριστερούς Λέμε ρε παιδί μου τώρα Και επειδή το λέει και ο Αλέξης Ότι η αριστερά θα σώσει την Ευρώπη και τον πλανήτη Αυτά που μεγάλες συμβαίνουν ε... Το 2009 Να φύγουμε τώρα από το θέμα Μάλλον δεν θέλετε να φύγουμε Ας μείνουμε Παρακαλώ Ποια ήταν <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ναι ναι ναι Ευτυχώς μου λέει εδώ να που δεν ήταν εισαγγελέα στην κατοχή κουτσαμάνη, κου, κουτσαμάνοι Οπότε καταλαβαίνεις τι θα τραβάγανε εκεί τίποτα Επών και τέτοια Ρε εσύ Ρε μεγάλε θα μας τρελάνεις εντελώς Σιριζέ σε, σε σένα μιλάμε τώρα Ας τους Οι Η είναι Εντάξει πατριουτούληδη μια ζωή Το 2009 λοιπόν Σε διαδήλωση για τον ένα χρόνο Από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου Εμβόλισε η, η ομάδα Δέλτα, μια ομάδα διαδηλωτών και πέρασε πάνω από την αγγελική Κουτσουμπού, την οποία τραυμάτισαν σοβαρά, δεν ξέρω πόσοι το αυτό. Ο αστυνομικός που έκανε αυτή την, την ιστορία <και> τιμωρήθηκε, βαριά, ένα χρόνο φυλακή με τριετή αναστολή. Διότι ο δικαστής απεφάνθη ότι ήταν σωματική βλάβη από αμέλεια. Και βέβαια εκεί υπήρχαν δεκάδες μάρτυρες που κατέθεταν ότι πήρε φόρα και τώρα, τι σημασία έχουν οι μάρτυρες. Σημασία έχει μεγάλε... Όχι ότι τι, τι λέει ο νόμος, τι λέει ο υπάλληλος όπως είπαμε. Κυρία μου και κυρία μου, έχουμε μια νεαρά, 21 ετών, η οποία λέγεται Σμαρό Κοκκόσι. Είναι άνεργη λοιπόν, είναι άνεργη η Σμαρό, και επειδή δεν είχε εισιτήριο όταν έκανε, έκανε έλεγχο Έκανε έλεγχο ωραίο ο Γερμανοτσολιά Στο μετρό τώρα Τη χαστούκησε Και την αποκάλεσε μωρή ηλίθια Βέβαια Ισμαρό Προσέξτε δε, δε, Σίγουρα δεν το ανταπέδωσε το χτύπημα, Αλλά δεν μπορεί να του κάνει ούτε μήνυση Γιατί για να κάνεις μήνυση Πρέπει να πληρώσεις 100 ευρώ παράβολο Πού να τα βρει Ισμαρό Να κάνει μήνυση στο Γερμανοτσολιά του μετρό μόνο αν είσαι γύφτος ε, και έχεις χαρτί τρελού δεν πληρώνεις για να κάνεις μήνυση τώρα θες παράβολο 100 ευρώ Ισμαρό λοιπόν έφαγε τη χαστούκα τη από το γερμανοτσολιά του μετρό αποκαλώντας την μωρή ηλίθια και φυσικά κατάλαβε για μία ακόμη φορά ότι ερχόμενος μεθαύριο ε, μα, α, ξέχασα, θα φορέσουν τις μαντήλες στη μαντήλες και θα κάνουν διαδήλωση ναι, σου λέω, μεγάλε. Αυτά με τις μαρο. Λέγαμε πριν κάμια εβδομάδα, κυρίες μου και κύριοι, ένα σενάριο που το απευχόμεθα όλοι. Χτύπα ξύλο. Ξύλο είναι αυτό που χτύπησα. Θα το ξαχτυπήσω. Εμπρό. Το ξύλο χτύπησα. Λέγαμε, μη χτυπήσει στην Ελλάδα ο έμπολα. Και είπαμε, για παράδειγμα, άμα χτυπήσει ένα περιστατικό στην Άρτα, στην Κώ Στη Ρόδο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κουζάνη όπου οι ίδιοι οι νοσοκομιακοί μας βεβαιώνουν ότι δεν έχουν όχι γράτια, ούτε βαμπάκι για τους ασθενείς, τους υπάρχοντες. Πώς θα τον αντιμετωπίσουν? Θα το πούν του έμπολα, στάκα έμπολα, να σε πάμε στο ειδικό νοσοκομείο που φτιάξαμε στην Αθήνα, που μας έφτιαξε ο Βορύδης? Πρόσεξε μεγάλε τώρα. Παρακαλώ. <γιλή> Μπράβο. Χαιστός. Χαιστός. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ φίλε μου. Ένα χαζός εδώ ο τηλεακροατή. Δηλώνει χαζό. Καλά κάνει μεγάλη και δηλώνει χαζό. Διότι αν ήσουν έξυπνο, στάσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρόσεχε. θα αύριο λέει έρχεται η Αφρικανική σκόνη. Και λένε αυτοί να πούμε ότι ήρθε και ο έμπολα μαζί. Ο χαζό λέει το λέω. Το λέω, λέω ο τηλεακροατή. Επανέρχομαι εγώ τώρα και σου λέω. Τι θα του πει του το έμπολα, Στάκα έμπολα, Να σε πάω στο ειδικό νοσοκομείο. Που έφτιαξε ο Βορίδη οι νοσοκομιακοί γιατροί των Αθηνών και του Πειραιά, μα λένε ότι τα μέτρα να έφτιαστε να μην χτυπηθεί η Ελλάδα από έμπολα. Γιατί γιατί τα μέτρα είναι ανεπαρκή, λοιπόν. Αυτά που ανακοίνωσε ο Βορίδης. το Αμαλία Φλέμινγκ για παράδειγμα, που επιλέχτηκε για διακομιδή ασθενών λοιπόν, τέτοιων κρουσμάτων κλείνει. Το κλείνει ο Μπουκοβορίδη ενώ το σωτηρία δεν έχει νοσοσυλλευτικό προσωπικό. Αυτά συμβαίνουν. Πώ θα το αντιμετωπίσει, λοιπόν, Κούφια η ώρα που τα ακούει, πέρα από το... την υπόθεση εργασία, το ερώτημα που βάλαμε εμεί, Αν σου τύχει ένα περιστατικό, λέμε, παιδί μου, στην Άρτα, που είναι μεγαλούπολη, να πούμε, έχει 5 εκατομμύρια τουρισμό τη βδομάδα. Α, εδώ ρε, παιδί μου, τι θα του πει του έμπολα, Στάκα έμπολα, περίμενε να πούμε να, να γιομίσω να πάμε στο σωτηρία αφού κλείνει το σωτηρία. Το σωτηρία κλείνει, λοιπόν το Δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό, με συγχωρείς. Το Φλέμιγκ το κλείνει. Τι θα, τι θα κάνει ρε μεγάλε, τι ακριβώς θα κάνεις. πως μπορείς να μας πεις τι θα κάνει Α, θα κάνεις συναυλία όξο από την ΕΡΤ. Κάνε μια συναυλία ρε μεγάλε. <ΣΣΣ> να ανεβείς τα κάγγελα και η Ραχήλ. Στο <ΣΣΣ> ΣΥΡΙΖΑ η Ραχήλ, <ΣΣ> Έλα ρε παιδί μου πάμε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας... Το καναλάκι με κοιτάει περίεργα σήμερα. Έχει στέρηση του λούμπας. Γιατί με κοιτάει περίεργα. Δεν έφαγες το λούμπας. Δεν έφαγες το λούμπας σήμερα για να του το έχουν πέσει τα ζάχαρα άσυμα. Είμαι ένα τρέχω. Λοιπόν, το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωση συνταγογράφησης γεννόσιμων φαρμάκων που είχε κάνει ο Αιτρικό Σύλλογος Αθηνών. Την απέρριψε. Τέλος. Πλέον είναι ε, ε, ε, ε, η συνταγογράφησή τους υποχρεωτική από ιδιώτες γιατρούς γιατί ρε παλουκάρι να μόνα καλά κοιτάξτε τώρα μην το φάρμακο γίνεται της ρεπούσεις του κάγκελου γίνεται δηλαδή γίνεται το έλα να δεις όταν σε αυτό το χώρο λοιπόν γίνεται το έλα να δεις δεν, δε, δεν υποφέρονται πια δηλαδή. λοιπόν τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα τα οποία θέλει η Αγαστή κυβέρνηση να τα κάνει ιδιωτικά σε επίπεδο εκπαίδευση. Σαρώνουν κυριολεκτικά. Είναι στην 7η θέση στην Ευρώπη. Και η 28η στον κόσμο είναι η σχολή πολιτικών μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πί Πίσω, πρόσεξε, έχει αφήσει πίσω την Οξφόρδη, το Κέμπριτζ, τη Λοζάνη. Μιλάμε για πανεπιστήμια. Τώρα καταλαβαίνει. Και είναι η... το Μετσόβιο η... πολιτικών μηχανικών ε, μπροστά. Παρόλα αυτά τα προβλήματα που έχουν με του. Καθηγηταδες που έχουν με τους πριτάνιδες, με τε, με τα κόμματα, τα πανεπιστήμια Λειτουργούν May. Παρακαλώ. That that that that mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. Αυτή λοιπόν οι νεαροί που φέρανε το Μετσόβιο και τα ελληνικά πανεπιστήμια σε αυτή τη θέση η κυρία Κουτζαμάνη μας λέει σήμερα ότι είναι οι γιατί και αυτοί πριν 20-30 χρόνια που ήταν 10-15 χρόνια που ήταν μαθητές λοιπόν σίγουρα κάποια κατάληψη θα, θα έκαναν Λεγάλε μήπω πρέπει να το σκεφτούμε να το χορέψουμε αλλιώ. Λέμε ρε παιδί μου τώρα Επίσης, το οικονομικό Αθηνών είναι μέσα στα καλύτερα 50 πανεπιστήμια του... της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι το εξής. Σε αυτή την παχαλοκοινωνία, με αυτή την μπαχαλοεκπαίδευση, με όλο αυτό το, το παχαλοσύστημα, πώς είναι δυνατόν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας να έχει τέτοια προκοπή με κόμματα μέσα. Ξέρεις, ξέρεις τι γίνεται, πούμε. Πώς γίνεται και θες να το δώσεις σε ιδιωτικά χέρια. Γιατί... Ένα μεγάλο γιατί κυρία μου και κυρία μου Πλανάτε όπως πλανάρει το γεράκι Ένα ή δύο γεράκια πλανάρουν Πάνω Κυρία μου και κυρία μου Θέλω να τσιρνιάσεις Γιατί μπορεί Ο Θεοδωράκης Ο Θεοδωράκης του ποταμιού Να συναντήσει τον πρόεδρο Παπούλια για να συζητήσει ε, ε, Να συζητήσει Δεν μεγάλη να σου κάνω μια ερώτηση τι θα σκατάει ο Θεοδωράκης, γιατί να μην με ζητήσω και εγώ, γιατί άμα ζητήσω συνάντηση με τον Παπούλια εμένα δεν θα με δεχθεί Ας το πάρουμε έτσι το θέμα, τι σκατάει ο Θεοδωράκης ρε μεγάλη, τι σκατάει ο Θεοδωράκης, τι σκατάει ο Τσίπρας μωρέ Και πάει και συζητάει με το... και ο Θεοδωράκης και ο, ο Σάμα, τι είναι, έχουν ένα κόμμα εκεί με χιλιάδες ανεγκέφαλου από πίσω τι θα συζητήσει ο Θεοδωράκης με τον Παπούλια Καλά ο Θεοδωράκης Ο παπούλια τι να συζητήσει με τον Θεοδωράκη Όχι πείτε μου δηλαδή Πείτε μου θα του φύγει Μασέλα Να πούμε του φύγει Μασέλα την ώρα που κουβετγιάζουν Να τον βαρέσει τον Θεοδωράκη στο κεφάλι Ναι ναι Εγώ τι θα συζητήσω με τον Παπούλια Για το πόσο ολυμπιακός χτες Να πούμε σε γλώσσα ρε Ολυμπιακή ορί Μπράβο, ναι, για να πάμε στην παπούλια. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα πρόταση τηλεακροατή Θέλει να κάνουμε το κόμμα των Τουλουμπίστα με πρόεδρο εσένα, αντιπρόεδρο εμένα και να πάμε να συζητήσουμε την παπούλια. Και θα βάλουμε, ζήτησε και εκπρόσωπο τύπου. Χω, χω, χω. Του πέσαν τα ζάχαρα το καλάλάρι σήμερα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα σου πω, θα μου πει τώρα τι θα κάνω εγώ, Γιατί δεν πάω να συζητήσω εγώ με τον παππούλια. Γιατί δεν, γλώσσα, παιδε, δεν, δεν έχω γλώσσα. Δεν έχω γλώσσα. Α, δεν ξέρω ελληνικά. Ελληνικά μιλάει Παμπούλια α, α, Τι είναι, ρε Παππούλιο Θεοδωράκης, μπορεί να μου απαντήσει. Λοιπόν, το κόμμα του ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι, ούτε πουθενά. Είναι, βέβαια, έχει ευρωβουλευτέ. Έχει ευρωβουλευτέ το γραμματικάκι και, και το κύρκο. Γεια σου ρε κύρκο, του ποταμού, Οι οποίοι όπως λέγαμε πριν κανένα μήνα Ψήφισαν αρνητικά στην ιδέα Ότι θα συζητηθούν οι γερμανικέ αποζημιώσεις για την Ελλάδα Αυτά μεγάλετα ωραία Θα πάει λοιπόν ο Θοδωράκης να συζητήσει με τον Παπούλια Όχι θέλω και εγώ να πάω να συζητήσω με τον Παπούλια Γιατί να μην πάω να συζητήσω με τον Παπούλια Τι κερνάνε όταν πας εκεί και συζητάς με τον Παπο Βερίκοκο, μελίκοκο. Που βερίκοκο γλυκό κουταλιού. Βερίκοκο φρέσκο από το μανάβι. Ε, Μην με τρελαίνετε, δεν το το βερίκοκο. Κάτι άλλο κερνάνε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί κάτι άλλο κερνάνε. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο, κυρία μου και κυρία μου, θα απαιτήσουμε να πάμε να συζητήσουμε τον την Τι άλλο να πούμε, ρε, μεγάλη, να πούμε, έχουμε λαλήσει. Κάτσε, ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Να το κλείσουμε να τελειώνει το θέμα. Ά, ακούσουμε παρέα ένα τραγούδι εδώ. Yeah, yeah. Ποιος το είπε για τους μάγκες ποιος χαθήκανε ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσανε ποιος το είπε για τους μάγκες πως τη βάψανε πως ταξιδέψαν με βάρδα και βουλιάξανε. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν εργάδες κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μάθηταδες. Ποιος το είπε για τους μάγκες πως χαθήκανε ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσαμε ποιος το είπε πως οι μάγκες χρεοκοπήσανε και οι ψευτοκυριλέδες τους εκτοπισαν. Όσο υπάρχει τραπούλα θα βγαίνουν έργαδες κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μάθηταδες. Όσο υπάρχει τραπούλα θα βγαίνουν έργαδες Κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες Αυτά θα βγαίνουν μαθητάδες, που είναι μαθητάδε. μαθητάδες Έχουν κατάληψη οι μαθητάδες και αντί να λιδωρείτε εκεί και να, να τρομάζετε τα παιδιά, πηγαίνετε να ακούσετε τι αγωνίε του. Να δείτε και τι. τι Τέλο πάντων. Τι θέλουν δηλαδή. Κάποιο πρέπει να δει και τι θέλουν αυτά τα παιδιά. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Λέμε. <Συρίζει> Κυρίε μου και κύριοι, εμεί τελειώσαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Καναλάρχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για την υπομονή σα, για τι παρατηρήσει σα. <Συρίζει> Και ευχόμεθα να είσαστε πάρα πολύ καλά άπαντες. για και χαρά σας. Τον 1,5 FM Stereo.